Είναι λίγο ακατανόητη για μας τους λογικούς ανθρώπους η παραγγελία σήμερα του Χριστού στους ανθρώπους να σταματήσουν να κλένε, για το θάνατο της κόρης του Ιαΐρου. Και είναι ακατανόητη γιατί ξέρουμε καλά ότι η ζωή μετά την τόση είναι ζυμωμένη με το κλάμα. Ο Κύριος φυσικά δεν αγνοούσε αυτή την πραγματικότητα ούτε και από την άλλη πλευρά ήτανε απάνθρωπος γιατί πράγματι απανθρωπία δεν είναι να συμβουλεύεις κάποιον που έχασε την ελπίδα της ζωής του να σταματήσει να κλαίει εδώ ο Κύριος συνιστά να πάψουν να κλένε με απελπισία γιατί? γιατί με την ενανθρώπησή του ο θάνατος πλέον έχασε την πραγματική του σημασία και είναι πλέον ένας ύπνος. Είπε δε αυτό το λόγο επίσης εν ώψη της Αναστάσεως, της κόρης που θα έκανε σε λίγο. Ο Κύριος αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, δεν ήταν ένας ονειροπόλος ηθικιστής έτοιμος πάντα να δίνει ανεφάρμοστέ και απάνθρωπες συμβουλές Άλλωστε ο ίδιος πώς παρουσιάζεται στα Ευαγγέλια παρουσιάζεται ότι έκλαψε Έπειτα μακάρισε το κλάμα μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε Ο Απόστολος, ο Απόστολος του μας παραγγέλει, κλαίει με τα κλεόντων, δηλαδή να κλαίτε με εκείνους που κλαίνε Η δε Ορθοδοξία γνωρίζει πολύ καλά ότι τα δάκρυα είναι ζυμωμένα με την ύπαρξη και τη ζωή των ανθρώπων. Οι Άγιοι Πατέρες, ξέρετε, συχνά αναφέρονται στην ωφέλεια των δακρύων. Με τα δάκρυα έφταναν στην κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη. Η καρδιά που ζει τη ζωή των αισθήσεων καλύπτεται από έναν νέφους καλύπτεται από ένα έφος το οποίο δεν αφήνει τη Θεία Χάρη να περάσει και να ενεργήσει και πρέπει λένε οι πατέρες με τη μετάνια η καρδιά να πονέσει να κλάψει ο άνθρωπος για να φύγει το νέφος και να αναβλέψει η πονεμένη καρδιά ξέρετε ανοίγει εύκολα και δέχεται τη Θεία Χάρη ο πόνος ο καρδιακός τι κάνει, βοηθάει να συγκεντρωθούν μέσα στην καρδιά όλες οι διασκορπισμένες δυνάμεις της ψυχής. Ο νους λένε οι πατέρες που είναι το μάτι της ψυχής με τον πόνο εύκολα προσιλώνεται προς τα μέσα και επιστρέφει μέσα στην καρδιά από τα έξω, από το περιβάλλον, από το άγχος επιστρέφει μέσα στην καρδιά που είναι η φυσική του θέση και εν συνεχεία ενώνεται με τον Άγιο Τριαθικό Θεό και φωτίζεται τώρα αποτέλεσμα αυτού του πόνου του καρδιακού πόνου είναι τα δάκρυα ο άνθρωπος που ζει τη συντριβή της καρδιάς πονάει υποφέρει και κλαίει ο Άγιος Σημειώνα νέο θεολόγος ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί και ως, ως θεολόγος των δακρύων. Λέει ότι τα δάκρυα είναι σημάδι ζωής. Όπως τα βρέφη όταν γεννιόνται πλένε και αν δεν κλάψει το βρέφος αυτό κάτι σημαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και τον άνθρωπο που αναγεννάται πνευματικά. Τα δάκρυα του χριστιανού είναι στοιχείο αναγέννησης στοιχείο αναγεννημένου ανθρώπου με άλλα λόγια αν μετανοήσουμε αν συναισθανθούμε δηλαδή την αμαρτωλότητά μας που τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι η Θεία Χάρη έφτασε μέσα στην καρδιά μας τότε αυτομάτως αρχίζουμε να κλέμε. ο Όσιος Μάρκος ο ασκητής λέει ότι τα δάκρυα στον άνθρωπο είναι δείγμα ότι ο Χριστός άνοιξε τους οφθαλμούς της ψυχής και ο άνθρωπος νοερός ανέβλεψε. Τα δάκρυα με άλλα λόγια καθαρίζουν την καρδιά του ανθρώπου και στη συνέχεια τη φωτίζουν. Τώρα η προτροπή των Αγίων Πατέρων τη Εκκλησίας μας είναι να κλέμε και βέβαια στην εποχή μας είναι αντρίκιο να μην κλαίει ο άλλος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι άνδρες είναι πιο σοβαροί. Μια αυτοκυριαρχία. Και αποφεύγουν να κλαίνε. Γιατί είναι μία λάθος νοοτροπία περασμένη. Οι δυτικοί χριστιανοί δεν έχουν σχέση με τα δάκρυα αν πάτε στη Δύση, στην Ευρώπη, στην Αμερική τα θεωρούν αρρωστημένες καταστάσεις και παρερμηνεύουν όλες τις χαριτωμένες εμπειρίες των Αγίων και αυτό γιατί, γιατί συμβαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι αυτό συμβαίνει γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν έναν ηθικολογικό χριστιανισμό δεν μπορούν να κλάψουν, απαγορεύεται να κλάψουν ακόμη και για τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα. Πιστεύω δε αγαπητοί αδελφοί, ότι αυτή η άσχημη κατάσταση, στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, στην οποία βρίσκονται οι περισσότεροι από μας, οφείλεται στο ότι σταματήσαμε να κλέμε. Γι' αυτό, όταν περνάμε διάφορες δυσκολίες, όταν εσωτερικά είμαστε σε άθλια κατάσταση, τότε πρέπει με ταπείνωση, με λογισμό να επιδιώκουμε να κλέμε, Και αν αυτό το κάνουμε, αν αυτό το σκεφτούμε και το θελήσουμε, τότε θα στείλει ο Θεός τη χάρη Του και τα δάκρυα θα γίνουν τρόπος ζωής. Και έτσι σιγά σιγά θα αρχίσει να καθαρίζεται η καρδιά από τα πάθη. Η μετάνια, το πένθος, η συντριβή, τα δάκρυα, όλα αυτά ξέρετε στην ορθόδοξη παράδοσή μας συνδέονται με το πυρ με τη φωτιά που γεννιέται μέσα στην καρδιά όταν έλθει η Χάρη του Θεού όταν ο Χριστός προσεγγίσει αγγίξει την καρδιά μας τότε επειδή εκεί μέσα, επειδή εκεί μέσα συγχρόνως υπάρχουν και τα πάθη τότε η καρδιά φλέγεται και ξέρετε είναι αυτό το κάψιμο που αισθάνθηκαν οι μαθητέ πορευόμενοι προς αιμαούς τι λέει εκείνος να το πω σε μετάφραση τότε ανοίχθηκαν τα μάτια τους και τον ανεγνώρισαν αλλά αυτός έγινε άφαντος και ήταν μεταξύ τους δεν έκαιε μέσα μας η καρδιά μας καθώ μας μιλούσε στο δρόμο και μας εξηγούσε τις γραφές ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος εκφράζοντας όλη την υπτική παράδοση πάνω στο θέμα αυτό λέει Η καρδιά βιώνει τη χάρη του Θεού Πρώτα ως φωτιά Που κατακαίει την αμαρτία και τα πάθη Και έπειτα όταν καούν τα πάθη Βιώνει τη χάρη του Θεού Ως φως Που φωτίζει όλο Τον εσωτερικό άνθρωπο Βλέπετε αγαπητοί αδελφοί Ότι η Ορθόδοξη παράδοσή μας Έχει ένα πλούτο Έχει ένα θησαυρό δεν είναι για μικρά παιδιά. Προϋποθέτει ένα πολιτισμό, προϋποθέτει μία εγρήγορση, προϋποθέτει πνευματική ζωή. Μας έλεγε ένας, ένας καθηγητής μας στη Θεολογική Σχολή του Βελιγραδίου, πατήρ Αμφιλόχιος Ράντοβιτς, που είναι μικροπολίτη σήμερα στο Μαυροβούνιο, ότι στην πίστη μας, στην ορθοδοξία μας, ένα και ένα δεν κάνουν δύο αλλά ένα και να κάνουν τέσσερα βλέπετε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι απλά τα πράγματα χρειάζονται ένα επίπεδο και καλούμαστε όλοι να ανταπεξέλθουμε δεν παίζουμε δεν παίζουμε εδώ στην εκκλησία ασχολούμαστε με τη ζωή με την ύπαρξη, με την ψυχή με τον άνθρωπο και με τον Θεό Αγαπητοί αδελφοί, ύστερα από όσα είπαμε γίνεται φανερό πλέον ότι για να δούμε σωτηρία πρέπει να ανακαλύψουμε το χώρο της καρδιάς. Πρέπει να αποκτήσουμε αίσθηση της καρδιάς. Όλη η ασχητική ζωή της Εκκλησίας μας προ τα οδηγεί. Ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να ασχοληθούμε και στις εσπυρινές συνάξεις με το θέμα αυτό. Και αφού βρούμε την καρδιά Πρέπει να προσπαθήσουμε να τη θεραπεύσουμε. Και ξέρετε η καρδιά στην ορθόδοξη παράδοση μας ταυτίζεται με το όργανο αυτό, το φυσικό όργανο. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι η καρδιά λέει είναι κέντρο φυσικό. Γιατί εκεί από εκεί διοχετεύεται το αίμα. Είναι κέντρο λέει παρά φυσικό. Γιατί εκεί μέσα γεννιόνται τα πάθη και είναι κέντρο υπερφυσικό γιατί εκεί μέσα βιώνεται ο Θεός η χάρη του Θεού αγαπητοί μέσα στην εκκλησία είμαστε όλοι καρδιοπαθείς κανείς δεν είναι υγιής καρδιοπαθείς και ψυχοπαθείς και πρέπει έχουμε ανάγκη της θεραπείας εάν βρούμε και θεραπεύσουμε την καρδιά μας τότε αυτομάτως σημαίνει ότι βρήκαμε τη σωτηρία μας Αύριο το απόγευμα, στις έξι και μισή, θα έχω την ευκαιρία να αναπτύξω στην αγάπη σας ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα, που είναι το θέμα ενορία, αδιέξοδα και προοπτικές. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, τα οποία καθιστούν αδύνατη την οργάνωση, την πραγματοποίηση της κοινωτικής ζωής. Τη οικογενειακή ζωή μέσα στην εκκλησία. Αυτά τα προβλήματα θα αναπτύξουμε και θα δούμε τι δυνατότητες και προοπτικέ υπάρχουν. Παρακαλούνται λοιπόν όλοι 6 και μισή αύριο το απόγευμα να είστε εδώ, να δώσετε το παρόν.